Έλα, Μωρή Λουλού, έλα γάμο το να τη δεις στον κουρέ. Προχτέ έχασα την εκπομπή ρε που σταθμούσα. Ζεπιάσει και δεν μου το σηκώνει με τίποτα. Δεν είναι ότι δεν το σηκώνω εγώ, είναι ότι εσύ έχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχω, ρε Μαλάκα, σε πιάνει ο Μάρκο. Πρόβλημα που δεν σου σηκώνετε, εννοώ. Χαχάχαχαχα. <χω> λοιπόν, φυλαράκι. Αγέλασε διακριτικά και το άφησε άλλο θέμα. Ναι, για πε. Δεν θα δε σε φέρω σε δύσκολη θέση, λέγε. Δεν πειράζει. Δεν φαίνεται, Μαλάκα, δεν με φαίνεται σε μένα. Είναι κι άλλη η μικροτσούτσουνη. Θα τα πούμε κι αυτά, ρε Μαλάκα. να σου πω είναι πολύ σημαντικό λόγος που είχα τόσο πολύ καιρό ήταν γιατί κάναμε έναν τρομακτικό αγώνα που επιτέλους έφερε αποτέλεσμα και είμαι στην ευχάριστη θέση στην εκπομπή σου να σου πω ότι καταφέραμε μετά από πολύ κόπο να ενώσουμε το αριστερό αρχι*** του Αγίου που με το δεξί, το οποίο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα το εκθέσουμε για προσκύνημα και μπορεί όχι Σέλη, να περάσει να προσκυνήσει Είχε χαθεί κάπου κάπου σκατούσε το ένα αρχίδι κάπου. Είχε πάρει το αυθενικό φίλε να πούμε και είχε βάλει απομύνη από παλάκι του πικπομπι. Άντε να χαθεί δεν τρέπονται. Ναι, ρε, φιλά, Λίπος το είχε για τέτοιο αυτά που τα ξύλινα. Όχι, ρε, όχι ρε, το το είχε βαλσαμώσει το Η Εδώ άλλο είχε το χέρι του Αγίου στο σπίτι του. Επανεώθηκε ουσιαστικά το ηδεξιά χείρα του Ρωσίου με το σκίνομα. Η δεξιά χείρα η οποία θα αντικαταστήσει το αντίγραφο το οποίο βρισκόταν εκεί στο σκίνωμα. Στο σπίτι του τόσα χρόνια, τι το έχει κάνει, που είχε βάλει από πίσω κοντάρι και το έχει χεράκι ξησίματο για την πλάτη. Τι το έκανε το χεράκι τόσα χρόνια. Κάτι τα αρχή! Δεν το... ξέρω τι το... κάνει. Μπορεί να έχει νύχια. Γι' αυτό. Να σου πω τώρα, την Κυριακή είχαμε ευρωεκλογέ. ο λαός το έδωσε πάλι το μήνυμα έτσι Πάλι ε, Δεν είδε. Πάλι πήραμε μήνυμα, πάλι νικητής ο Ανδρουλάκης Ναι καλά κάνεις και τα λες έτσι, γίνεται Καλά σήμερα. τα λέγει ο Ανδρουλάκης, ήταν στην πλευρά των νικητών Το βράδυ της 9 η Ιουνίου η δημοκρατική παράταξη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 Λαράκι. Ο Κασελάκη νικητή, ο Μητσοτάκη επίση, όλοι, όλοι. Πάνω από Εγώ αυτή τη Λατινοπούλου είχα άγχο, αν θα βγαίνει κίτρια. Είμαι κόρη εκπαιδευτικών και μεγάλωσα με τι ίδιε αρχέ και αξίε που μεγάλωσαν και σένα οι δικοί σου γονεί. <σοίλιο> <σοίλιο> Λατινοπούλου, ρε φίλη, τι άλλο ρε βαλάγα. Θα μου πει εδώ υπάρχουν άνθρωποι που στέλνουν. Στεύχνε... Η φρουτιέρα, όταν πα στο μανάβι, τα έχει όλα τα φρούτα. Έτσι, έτσι, έτσι, γάμι, <σοίλιο> τα Το γάμι. θέμα ε, είναι ε, αν πα στο μανάβι ή όχι. Ρε φιλαράκι, ξέρει μετά από τόσα χρόνια να πούμε κι αυτό. που έχω φάει στη μάπα πολύ δούλευμα, πολύ αυτό, να πούμε και έχω τσιμπήσει αρκετές φορές, έτσι σου πω, αντί έχω κάνει πολλές μαλακίες. Δηλαδή τις ακούω και απλά με μαλακά δε φίλε, πάω ρίχνω... Μη μένεις που μείνε αλλού, άλλαξε η γειτονιά. Όλο μαλάκας μένεις. Ε, λα... Πήγαινε να μείνεις κάπου αλλού. Εθνικό μα πόρ δεν είναι ρε, η μαλακία. Όχι για όλους. Εντάξει, είναι και μερικοί που ξεφεύγουμε Ναι, η Ελένη Λουκάιμε. Να το πάλι Παρασκευή. Θα μιλήσω σήμερα για τι ευρωεκλογέ. Θα μιλήσει σήμερα επειδή είναι Παρασκευή, γι' αυτό. Αλλιώ θα μιλάγε. Το, ευρωεκ... το να ζω, η Ξυπνήσε. Αν τον όποιο να ξυπνήσει, ξύπνησε. Πέρασαν οι ευρωεκλογέ. Άισε χτύρ. Είναι του σατανά. Η Ευρώπη. Ναι, μωρέ, είναι κάτι που δεν είναι του σατανά. Όλα του σατανά πια. Να του διαβάσουμε. Δεν τα το πια του σατανά. Ευρωπαϊκή σκλαβιά και ευρωπαϊκή κατοχή. Σήμερα τώρα έχουμε ευρωπαϊκή σκλαβιά και ευρωπαϊκή... Σήμερα που μιλάμε... Το κατάλαβες φωνάζει... Καταναλυσσονάδι... Εγκάτσε να δούμε αύριο θα ξημερώσει. Έχει... Το βλέπουμε. Έλα, γεια. Γεια για Αποστόλη. Γεια. Λοιπόν, το ξαναπεί. Είναι ένα κομμάτι που ο Άντωνη πρέπει να στο Ξενάκι στην Κοραή που ήταν κοκκυλάκι σε 5 Οκτώβρου. κάπου εκεί, δεν ψάχνω το Που είχε πει μισοαστήριο τώρα, πιο κομμάτι δεύτερο. Και λέγανε για πασόλη. Και αυτό λέει για να το κουκουέ. Δεν ξέρω να το βρείτε όμω. Το το βρούμε. Όλα καλά. το και συνεχίζει τη ζωή. Ναι. Είσαι. Εγώ; Εσύ δεν γίνεται να βάλετε ένα τηλεφωνητή όταν παίρνουμε για παρακελίες να μπορούμε να αφήσουμε ένα μήνυμα. Ή πρέπει να γίνεται. Δηλαδή τι, μπορεί να θες να και το Σαββατοκύριακο ξέρω εγώ να πεις για αφιερώσεις, να σε περιμένουμε. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει άμα θέλει να είναι μεταξύ μία και δύο, ας είναι μεταξύ μία και δύο. Αυτό θέλω. Πα... θέλω συζητήσουμε, δεν το Αυτό θέλω. Ναι ρε παιδί, μου, αλλά σε με Τι ψήφισες έχει Τι δεν θα το πω Πού θα το πεις Ενώ τώρα που το επιστολικά που το Δεν το πεις δημοσίως Άμα θέλεις Είπα τη Τα ανοίγει κάποιος πολύ μυστικά πιστεύεις εσύ Μπράβο Εντάξει η διαδικασία πάντως Χαίρομαι που έχει εμπιστοσύνη στην Κεραμέως Μπράβο Όχι μπράβο Επιτέλους έχουμε κράτος Για την ας... ίδια μαλακία την κάνουν και κάποιοι μαθητέ πριν χρόνια που ήταν Υπουργό Πέδεια. Δεν είμαι ο διάδοσο. Οπότε δεν μπορεί να είστε έτσι. Δεν είσαι όχι, δεν είσαι, δεν είναι. Είναι ένα πολιτικό σύστημα. Βρίσκω μία λίστα στο <laughs> ίντερνετ επιφανών οδόν διάτρων <laughs> στο Βέλγιο. Καλά, έτσι κι άλλο συραμπαίωση, Ελλάδα. Η έβγα ήταν καθαρή. Δεν έχει κάτι να κάνει, μόνο κάτι παλιόπρόστημα που έφερε το Υπουργείο τη. Η ίδια τα κάνω όλα καλά. Ποιε ευθύνε, για καταλάβω να μου αποδοθεί τι ακριβώ. Ναι, μαρέ, οι άλλοι φτάνει πάντα. Για άλλη θα έκανε. Αυτέ, εντάξει, δεν ξέρανε τίποτα. Okay. Α, από, από κάτω από μόνοι τους ήθελανε, η Κεραμαίας δεν ήθελε. Ναι, yeah, ξέρω. Λοιπόν, νούμερο 2. Βασκαλίτσα, να είσαι καλά και περαστικό να είναι ότι είναι. Έλα, Έλα, Έλα, οναυτικό Λοιπόν, πήρα να σου πω το εξή. Έχω και εγώ παρόμοια ιστορία με τον άλλο παλικάρι που πήρε τηλέφωνο των Ακροατή και είπε την είναι από δεξιά οικογένεια. Έχω και εγώ ακριβώ την ίδια ιστορία. Δηλαδή, και εμένα, η οικογένειά μου, ο πατέρα μου, η μαμά μου, όλε ο παππού μου είχε φωτογραφία των Καραμαλίτων και έδωσε το σπίτι κρεμασμένοι μόλι. Λοιπόν, ήμασταν πάντα έτσι από σισιά πλευρά Στα ma 25 μου ένιωθα και εγώ ότι δεν μου ταιριάζει όλο αυτό. Κάτι δεν μου πάει καλά, κάτι δεν μου Ναι, να μου τα λες. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, τώρα μου τα βγάζεις τα κουσούρια. Λέγε. Εντάξει, το όχι, καταλαβαίνω. Για πες τώρα και εσύ το ζαβό σου. Λοιπόν, ε αυτό, ότι κι εγώ την ίδια ιστορία. Έχεις κάνει τη μαλακιά σου. Τα έχεις στα χέρια σου. Μακακιά, μου τα έχω τα χέρια μου, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι δεν την καρδιά μου, ούτε την τζιχίδη μου. Α, αρέσει. Τρυφερό account. μπράβο. Το περίεργο είναι ότι ο πατέρα που ήταν περίεργος δεξιός. έτσι τώρα πια και αυτού του πίτσου που κουβέντρου, ήταν περίεργο Δηλαδή, ο πατέρα μου ήταν δεξιός, άκουγε άκουγε στο σπίτι, τέτοια πράγματα Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό δίνει ελπίδα και σε άλλους ανθρώπους να σκεφτούν να δουν αν αυτό που ψηφίζουν τους ταιριάζει Αν αυτό που ψηφίζουν να το δουν ότι ξέρεις κάτι ταιριάζει με την τάξη μου Είναι εργάτης Μπορώ να ψυφίζω το ίδιο με το φετικό μου. Και το λίγο ρε παιδιά. Εγώ το έκανα το βήμα Ναι, και... ρε Έπεράκη μου σύμφωνα, και... αλλά για να γίνει και σε αφεντικό μου, πώ πρέπει να ξεκινήσει από την ψήφο. Άρα λέω τώρα με το μέσο μυαλό. Αν ψηφίζω αυτό με το φετικό μου, είπω με κάνει και με ένα λίγο αφητικό σιγά -σιγά. σιγά σιγά. Θέλω σιγά -σιγά. από δεν μπορεί να έχει πολλέ προσδοκίε, α... Το ξέρω. Σου είπα, μπορώ να. Και μισοτάκια ψηφίσανε ε, ε, όλα αυτά τα χρόνια. Ε, σου είπα, και εγώ ψήφισα κάποια στιγμή. Πάρτε χαμπάρι σε ποια τάξη ανήκεται. Είστε εργάζεται. Έχετε καμία σχέση με αυτό δεν χάματα. Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Κύριε Αποστολή, Παίρνω τηλέφωνο Βουλκαντζάτερ εγώ στην στη Νέα Ιωνία, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Και τηλέφωνο για ένα πόλο που έχω δει στην αγγελία. Ναι, ναι, water Waterpolo είναι, ναι. Water polo είναι άλλο αυτό που ψάχνουμε. Ψάχνω, φίλο μου. Πόλο, Βόξβάκερ Πόλο. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Για η... τα σκουφάκια το τέρμανε, ξέρω. Μπράβο, καταρχήν είστε μάντρα, εσεί είστε ιδιώτη. Μάντρα, είμαι μια μάντρα αρχήδια όμω. Μια μάντρα? Αρχήδια. Φάτε φασολάδα και ελάτε. Α, κατάλαβα. Mm. Α, Οπότε δεν παίζει κάτι. Τώρα όταν να βρεθούμε όταν να δούμε τι εννοείται. Ε, τι εννοώ, ότι μεν Αυτό εννοώ. Και όταν παίρνει τηλέφωνο θα μιλάς πρώτα στον πληθυντικό. Ωραία, ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Όχι ο Αποστόλη, ο κύριο Αποστόλη. Γνωριζόμασταν και από χθε. Ευχαριστούμε πολύ, ναι. Λίγη δεν βλάπτη. Καλή σα μέρα. Ναι, Καλή. να σε καλά. Δεν υπάρχει σωτηρία, καμιέται η Ευρώπη, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Α, λοιπόν, τι μαντινάδα είναι αυτό, κριτική? Η μαντινάδα, ναι, είναι σαν το κασελάκι, πονάνε ο Ρεμανολιο, τα παλικάρια κτλ. τα λοιπά. Μου το πέκαινα πουλάκι, Α, για να πάει η Ελλάδα πιο μπροστά, θέλει Στέφανο Κασελάκη. Έλα σου πω, και κάτι άλλο, ο γυμναστηριακός είναι τέρμα μαλάκας ο άνθρωπος. Σας τέρμα... παρακαλώ, δεν θα μιλάτε έτσι για το γυμ Δεν θα το ξαναπιάσεις στο στόμα σου, το γυμναστήριακό. Γιατί επειδή είμαι γνώτη, Γιατί το λέω εγώ, Καλά έλα, σου πω, εντό μεταξύ, αρχίζω ρε, φίλε και πιστεύω, κάτι σενάρια συντομσιολογία για νοθία στι δηλαδή υπάρχουν τόσοι ελίδιαι που ψηφίζουν αυτά τα συχνά. Δεν μπορώ να το χοντύψει στο μυαλό μου. Ναι, ναι, Είμαστε... υπάρχουνε. Α το χωνέψει Δεν μπορώ να το καταλάβω όρεξη. Πάρε να μάλω. Έλα, για. Έλα πω τώρα, ρε! Έλα. Έλα, τρία πραγματάκια θέλω να σου πω, τσακμπάμ. Καταρχήν, για το φίλο μα τον Κασελάκη. Αν σε στηρίζει ο Λιάγκα πιο αργυρό και ει αριστερό, δεν πρέπει κάπου να το δει. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν έχει λεφτά στην Αμερική κτλ. Αλλά τώρα αυτά που είδα στι παίτσε επειδή τα είδα, δηλαδή. δεν είναι τώρα λεφτά. Άτιμη κοινωνία που άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει. Εμεί πρέπει λίγο να εξετάσουμε το τι είναι αριστερά πια. Ναι, λέμε, ρε, παιδί μου. Η ζωή είναι... αλλάζει, η κοινωνία αλλάζει και εμεί μένουμε πίσω. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτοί στηρίζουν του αριστερού πλέον, τι να κάνουμε. Ναι, Ναι, όχι αυτά, απλά αυτό δεν είναι αριστερά και δεν είναι επικίνδυνο για ένα λιάγκά και για ένα αργυρό Το δεύτερο που θέλω να σου κάνω μια καταγγελία σε έπαιρνα αλλά είχε σε πολλή δουλειά τη να κάνουμε είσαι περιζήτο. Έγινε το Σάββατο ένα αντιφασιστικό τουρνουά από εδώ που κάνουν τα παιδιά από το χολαργό, η αυτονομική κρύβα και πάρα πολλά σχαριτήρια, ήταν καταπληκτική και μα την πέθανε τα όπιακω να κάνουμε τίποτα. Δεν κάνω και δεν πρέπει να βγάλει το μεροκά. το ενέργεια, σα είπαπονέσει επειδή σε το αντικείμενο εργασία του όπε. Δηλαδή όπια να μείνει χωρί αντικείμενο εργασία, δεν κάθε κοινά κοιτάει μέσα στη ζωή. Να πάρα πιάσουν κανένα. Είναι αυτό το λέγαμε! Οι επιδεραστές και τα... δεν γίνεται. Οι επιδεραστές είναι μέλη του κόμματος. Ναι, να δούνε μια παλιά συνέντευξη. Την ψάχνουνε, αλλά δεν τη βρίσκουνε. Τώρα πάνε να Φα... τη βρούνε. Πάνε, πάνε! πάνε.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 Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, ναι, ναι. Ελληνοφρύν, εγκαλαπείρα. Ναι, ναι. Βασικά θέλω να ρωτήσω σχετικά με τα απογευματινά χειρουργεία. Αν έχετε ακούσει τι έχει γίνει, Που έχει πει ο Ξεκινά τα πρώτα απογευματινά χειρουργεία στη χώρα. Είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό που γίνεται επιθυμία μου, κύριε Πρόεδρε. Όλα καλά. Λειτουργούν όλα ρολόι. Όλα πάνε προ τα Πολύ απλά, η μεγάλη βαρύτητα. δεν επηρεάζει μόνο τα όργανα, αλλά πρωτίστως τον άνθρωπο, παράδοξο, παράδοξο, να το δεν απαντάει, αραδοξικό, γεια. Καλή εβδομάδα Αποστολή, να σου πω ρε, είπε ο Μπιτσοτάκης 36 δις έφερε στην Ελλάδα Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Εγώ το διαπραγματεύτηκα το Ταμείο Ανάκαμψης, προσωπικά, έφερα στη χώρα 36 δις εκατομμύρια ευρώ. Δοξάστε με. Εμένα γιατί δεν μου έδωσε λεφτά να πάρω ταξί καινούριο. Γιατί είσαι μαλάκας.